Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αοι και εις τους τον Υπέρ της άνωθεν και της οτιρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμες. Κύριε ελεύριστον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμες. των ευσεβών και ορθοδόξο χριστιανών του Κυρίου Δεηθώμε Κύριε Δεηθώμε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομέου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεηθώμε Ieriel el Christos Antilavous osonelayson ke diafilaxon imas otheostisi i <gibli> Εισαγραντού η περιβλογή μένει στην οικογένεια Μαρία πάντων των Αγίων σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Οτι πρέπει σοι, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις το πατρί και το υιό και το ἁγίο πνεύματι ην και αἰ και εις τους σεώνας στον νεόνο